101,5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Άλλα ελληνικά εργά Μου το χρησιμοποιήσουν. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο. Να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρτε του καροτσάκι με το χέρι σου και να το πετάξετε στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτου. Αναγιαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρης πόλης. Γέλα, Γέλα σου λέω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 Κύριε, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από το Radio Arta 101,5 Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα και σήμερα Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς στο 26814060 μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτές τις ωραίες παρατηρήσεις που κάνετε κάθε μέρα 2.681 4.060 Κυρίε μου και κύριοι, σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή μας α, αποδεικνύοντας σε όλους τους φίλους που είναι πιστή σε αυτή εδώ την εκπομπή ότι οι κερί που ζούμε δεν είναι απλώς χαλεπή, είναι ξεφτυλισμένοι είναι κερί που οι ίδιοι που ορίονται για τη σωτηρία σου και κάνουν αγώνες για αυτήν σε, με όλα τα μέσα Είναι οι ίδιοι που σε θάβουν καθημερινά Εκμεταλλευόμενοι τα πάντα Για έναν απλό λόγο Για να κονομήσουν Κυρίες μου και κύριοι το, Τους τελευταίους καιρούς ε, Στην χώρα μας Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ε, συμπολίτε μας ε, Πια ενημερώνονται από το διαδίκτυο Το λεγόμενο και Ιντερνέδιον εκτός του ότι πολλοί από αυτούς έχοντας το αποθυμένο να γίνουν δημοσιογράφοι δημιουργήσαν και blogs, σελίδες όπου βάζουν ειδήσεις και κάνουν και διάφορα άλλα Λοιπόν φίλες και φίλοι τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10 κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η φωτογραφία ενός παιδιού τραυματισμένου από τη Συρία με Λεζάντα από κάτω και δύο λόγια ότι το παιδάκι είναι μέσα στα αίματα και ενώ την ώρα που το χειρουργούσαν κατάλαβε ότι θα πεθάνει είπε στους χειρουργούς του εκεί, τους μακελάριδες ότι τώρα που θα πεθάνω θα πάω στο Θεό και θα του τα μαρτυρίσω όλα Αυτό το πράγμα λοιπόν θα το έχετε συναντήσει εσείς που ασχολείστε με το Ιντερνέδιο ε, Όχι μόνο δημιουργήθηκε από μεγάλα ε, ιδιοσιογραφικά sites αλλά έχει αναπαραχθεί και από χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ε, blogs υποτιθέμενων ε, δημοσιογράφων αλλά και ανθρώπων οι οποίοι τέλο πάντων πόνεσαν βλέποντας αυτή τη φωτογραφία ε, λυπήθηκαν πώς να το πούμε, τους χτύπησε κάποια ευαίσθητη χορδή Κυρία μου και κυριέ μου όλα αυτά έγιναν για ένα μόνο σκοπό Ο σκοπός ήταν να αποκτήσουν κάποια παραπάνω κλικ, κλικ 50, 100, 200, 1000 αυτοί που δημιούργησαν αυτό το πράγμα και αυτοί που το αναπαρήγαγαν γιατί να αποκτήσουν παραπάνω κλικ μα για τον απλό λόγο διότι τα παραπάνω κλικ τους φέρνουν περισσότερα έσοδα από τις διαφημίσεις μέχρι εδώ όλα καλά κανένας λοιπόν δεν μπήκε στον κόπο να σας ενημερώσει σας το, το κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ από αυτό το ραδιόφωνο ότι η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από τον Έλληνα φωτορεπόρτερ Άρη Μεσίνη Όταν ήταν στη Συρία ο άνθρωπος Και έκανε εκεί τα ρεπορτάζ του Τα φωτογραφικά τέλος πάντων Η φωτογραφία αυτή έχει επιλεγεί Από το Time Ως μία από τις πιο τραγικές φωτογραφίες Του 2013 Αλλά συμπληρώνει ο Άρης ο Μεσίνης Ότι το παιδί Όντας τραυματισμένο Από κάποια μπόμπα η οποία έπεσε εκεί γύρω Δίπλα στη φωτογραφία υπάρχει και ένας ε, στρατιώτης Ο οποίος προσπαθεί ε, να καθησυχάσει το παιδάκι το... Μέχρι να έρθουν οι γονείς του να το παραλάβουν Το παιδάκι το παραλάβανε, το περιθάλψανε και είναι μια χαρά Λοιπόν, αυτά αυ... Έτσι λοιπόν σας ενημερώνουν κυρίες μου και κύριοι Δουλεύοντάς σας, χτυπώντας τα χορδές Οι ίδιοι οι οποίοι στα μεγάλο δημοσιογραφικά τους site αλλά και στις εκπομπές τους από τηλεοράσεων και ραδιοφώνων παλεύουν για να σας σώσουν Όλα γίνονται για το χρήμα Τα πάντα γίνονται για το χρήμα Παρακαλώ. Μουσική Καλή σου μέρα. <coughs> ναι, ναι, ναι. Μουσική ναι. Μουσική ναι. ναι. ναι. Να το λες. Ne ne ne nee. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα Τα πράγματα αγαπημένοι μου φίλε είναι ακριβώς όπως τα λες Όπως τα λες Πουλάνε τα πάντα για... για ψηλά πια Τα πάντα Και όλα αυτά τα οποία ακούτε και βλέπετε Ότι αγωνίζονται να σας σώσουν χωρισμένοι σε στρατόπεδα μνημονιακών, αντιμνημονιακών Είναι μια τεράστια μπουρδα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και κάνουν τα πάντα για να οικονομήσουν Αυτά λοιπόν τα λίγα με τη φωτογραφία του που εκμεταλλεύτηκαν εκεί του δύστυχου παιδιού από τη Συρία ε, Και δεν μπήκε κανένας στον κόπο να σας ε, μεταφέρει την πραγματικότητα Η οποία είναι αυτή που σας είπαμε Τώρα βέβαια να περάσουμε στα πραγματικά ε, θέματα τα οποία ταλανίζουν τον ελληνικό λαό, όπου ο ελληνικό λαό ξέχασε πια. Εντάξει, μερίδα θέλετε. Μερίδα, καμία αντίρρηση ε, του ελληνικού λαού θέλετε. Σφαγιάζεται κάθε δευτερόλεπτο, όχι ώρα με την ώρα, πια μέρα με τη μέρα. Κυρία μου και κυρίε μου, νομίζω και ότι και ο πιο ακρεφνή νοικοκυρέο, Νεοδημοκράτης Πες τον όπω θέλει, χθε θα ένιωσε μια τεράστια ξεφτύλα. Λέω τώρα εγώ, Βλέποντας και ακούγοντας αυτό το όρθιο κρέας να μιλάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αποδεικνύοντας περίτρανα, περίτρανα πια Ότι όχι μόνο δεν έχει πατρίδα έτσι, που λέγεται Ελλάδα Αλλά είναι ένας αχυράνθρωπος ο οποίος δουλεύει αποκλειστικά για τον Ευρωπαϊκό Ολοκληρωτισμό Μπορεί αυτά να σου ακούγονται βαριά Μπορεί αυτά να σου ακούγονται ε, και να χαμογελάς Μπορεί αυτά να σου ακούγονται κάπως Αλλά είναι η μοναδική πραγματικότητα Τώρα δεν έχει σημασία αν οι Ευρωπαπαγάλοι ή οι εντόπιοι παπαγάλοι κάθε, Δίνουν ονόματα σε όποιους είναι ενάντια Σε αυτή τη λέλαπα του ναζιστικού μορφώματο Το οποίο λέγεται Ευρω... Ενωμένη Ευρώπη. Και τον ονομάζουν Ευρωσκεπτικιστή ή Ευρωμαλακιστή ή βρίσκουν διάφορε κουβέντε. Η απόλυτη πραγματικότητα είναι μία: ή θέλει πατρίδα, ή έχει πατρίδα ή είσαι Ευρωπαρατριώτη πια ενταγμένο με, αχ... με τους αχειρανθρώπου τύπου Σαμαρά και την παρέα του. Κυρία μου και κυρία μου, δεν υπάρχει ούτε Πέτρα στην Ελλάδα χθε που να μην, άκουσε, να μην άκουσε την ομιλία του στο ευρωτινοβούλιο θα κάνει τα πάντα λέει για τις εκλογές του 2016 Τέλος πάντων και διάφορα άλλα Αλλά ας μην περάσουμε σε αυτά Ο λοιπόν στο ευρωχειροστάσιο εκεί πέρα Σε αυτό το μόρφωμα Αφού είπε ότι απευθύνθηκε στους λαούς της Ευρώπης κατά βάση <laughs> Ναι και τους είπε τώρα στις εκλογές που έρχονται στις ευρωεκλογέ, μην ψηφίσετε με την πίκρα της κρίσης αλλά με την ελπίδα της ανάκαψης φάει και άλλη ελπίδα είπε και διάφορα άλλα για το τι θα, γίνουν, θα γίνει επί των, ημερών, επί των ημερών του Προέδρου Προέδρος της ΕΕ είναι ο Σαμαράς, μην το ξεχνάς αυτή τη στιγμή Λοιπόν, κυρίο μου και κυρίο μου όπως σημειώσαμε και στο Αρθράκι χθε. Εθνικό ξεβράκωμα που γράψαμε Και όποιος θέλει είναι ακόμα εκεί στον τοίχο Να το διαβάσει Στο site της εκπομπής Είπε διάφορα άλλα Αφού θα φτιάξει Θα διορθώσει την ε, Θάλασσες, βουνά και τα λιμπάν και τα λιμπάν Ζητάει Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη Ο Σαμαράς Προσέξτε Ο Σαμαράς ζητάει περισσότερη Και καλύτερη Ευρώπη και θέλει να εντάξει και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες Ποιες χώρες δηλαδή Τα Σκόπια, την Αλβανία, τα υπολείμματα της Γιουγκοσλαβίας Και κάτι άλλοι, άλλες περιοχές Στις οποίες το μεροκάματο δεν ξεπερνάει τα 5 ευρώ Δημιουργώντας περισσότερους σκλάβους για τα αφεντικά του τους Γερμανούς Αυτό σκευόμεθα εμείς Ένα, δεύτερον Μας είπε λοιπόν ότι αυτό το μέλλον διαμορφώνουμε σήμερα, αυτό το μέλλον μας ενώνει. Αυτό το μέλλον, ποιους ενώνει, για ποια πατρίδα μας μιλάει, ο πρόεδρος της ΕΕ Σαμαράς. Και καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΕ, το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να ενισχυθεί, να ελέγχει τις αποφάσεις, Θέλουμε ισχυρό κοινοβούλιο. Είμαστε βέβαιοι ότι με αυξημένες αρμοδιότητες θα φέρει πιο κοντά τα ιδανικά της ΕΕ στον πολίτη. Οι απορίες είναι πολλές. Οι απορίες δεν υπάρχουν πια. Ξευρακώθηκε απόλυτα. Παλεύει για την Ευρώπη, για τον ευρωπαϊκό ολοκληρωτισμό. Καταργεί άμεσα αυτό που υποτίθεται ότι υπηρετεί την ελληνική δημοκρατία, τη λαϊκή εντολή, την εθνική ανεξαρτησία. Είναι πια ευρωπατριώτης ο άνθρωπος, διότι όσο ισχυρό και αν έχει μείνει, όσο πιο ισχυρό θα γίνεται το Ευρωκοινοβούλιο του Σαμαρά, τόσο αν θα γίνεται το κοινοβούλιο το οποίο εσύ νομίζεις ότι ψηφίζεις δημοκρατικά και οι αποφάσεις που θα παίρνουν... Στο εθνικό σου κοινοβούλιο Το εθνικό ας πούμε Δεν θα έχουν καμία αξία Όλα καλά μέχρι εδώ Όλα καλά Μας παρουσίασε το πραγματικό του πρόσωπο Δεν χρειάζεται να είσαι αντιευρωπαϊστής Ευρωσκεπτικιστής Ή όπως σε βαφτίζουν Τα πουλημένα παπαγαλόνια της δημοσιοκαφρίας ε, Τα οποία ορίονται Καθημερινά Δεν χρειάζεται Μπαίνει όμως ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να μας απαντήσουν Δεν έχει Όπως γράφουμε και στο άρθρο Δεν έχει στεγνώσει το μελάνι. Από την υπογραφή G2G Συνεχίζουν να γίνονται οι διακρατικέ επαφέ Επαφές Ελλάδας-Ισραήλ Με τη συμφωνία G2G G2G Θυμόσαστε Νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό ραδιόφωνο Μέσω μαζικής εξαθλίωσης πείτε, πείτε μας όπως θέλετε κι εσείς Το οποίο σας παρουσίασε Αυτή τη συμφωνία G2G με το Ισραήλ που με λίγα λόγια λέει ότι δεν πετάει κουνούπι στην Ελλάδα εάν δεν συζητήσουν με τους ομόλογους τους του Ισραήλ και ότι το Ισραήλ μπορεί να μπει σε, σε ακόμη μέσα αστοχίας. λοιπόν σε έλεγα λοιπόν, έλεγα ναι, για την ε, διακρατική αυτή G2G ε, στην οποία δεν πετάει η μίγα λοιπόν εάν δεν ενημερωθεί, εάν δεν πάρει απόφαση και το Ισραήλ για τα τεκτενόμενα, για τα πετραγμένα στην Ελλάδα. Με αποκορύφωμα ότι μπορεί να επέμβει η μία χώρα στην άλλη άμα υπάρξουν και κοινωνικές αναταραχές. Και επειδή όλοι γνωρίζετε ότι στο Ισραήλ δεν υπάρχει κοινωνική αναταραχή, εκεί που μπορεί να υπάρξει είναι η Ελλάδα Ποιος τελικά αποφασίζει ποιος είναι ο πρόεδρος της Ηνωμένη Ευρώπης. Ερώτημα, ο Σαμαράς ή ο Νιτανιάχου. Ποιος. δεσμεύσει μου vamos a ponernos a preparar el locón θέλει να apunten 2 1 2 3 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne και ne ne λέει με οι ε, επίσης εκείνο που τόνισε είναι ότι ε, θα προφυλάξει την Ευρώπη από κάποιους εχθρούς Ποιου εχθρούς Βέβαια όλα αυτά κυρία και κύριε μου τυχαία χθες σας ενημερώσαμε ότι η, η Αλβανίδα υπουργό Εξωτερικών υπουργό Αμήνης με συγχωρείτε ήταν εδώ και μίλαγε με τον ομόλογό της τον Αβραμόπουλο για να Υπογράψουν τον Αύγουστο Σύμφωνα και συμφωνίες Και διάφορα άλλα Δεν υπάρχουν ε, Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγες ε, Ξέρω εγώ οι, Αυτοί που δεν πιστεύαν στον Θεό Δεν υπάρχει Θεός φέρε μου αποδείξεις ξέρω, να τι, τι άλλες αποδείξεις θέλετε δηλαδή Εγώ σου λέω ότι είσαι ο πιο ακρεφνής νοικοκύρη, Νοικοκυρέος Είσαι ο, ο πιο να τον πω τώρα ε, σκληρός παλαμακιστής του εδώ κυρία μου και κυρία μου δεν τίθεται το ερώτημα πια ευρώ ή δραχμή μνημονιακός ή αντιμνημονιακός τα πράγματα φωνάζουν από καιρό ότι θα είσαι σκλάβος όπως το ακούσμε μη σου κάνει εντύπωση η λέξη μιας Ευρώπης στην οποία θα προείστανται η Γερμανοί και από πίσω θα είναι άλλοι Τι άλλο δηλαδή Τι άλλες αποδείξεις θέλεις όταν Ο ίδιος ο Πρωθυπουργεύων Στην Ελλάδα Και προεδρεύων Προεδρεύων ναι Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σου τα λέει φόρα παρτίδα Ποια οράματα Και πιο ευ, ποια ευρωπαϊκή ε, Ολοκλήρωση Και τι ζητάτε αυτή τη στιγμή ακριβώς Δηλαδή Έλυσαν τα προβλήματά τους τους φάξατε τους Έλληνες Τους ξεσκίσατε τους Έλληνες του αφε, Τους αφαιρέσατε Θέλεις να το πω το ιερό δικαίωμα τη επιβίωσης μέσω δουλειάς Της ζωής Γιατί για επιβίωση δεν συζητάμε λοιπόν, Και τώρα έρχεστε να, να ολοκληρώσετε Τι με την Ευρώπη σας Τι ακριβώς να ολοκληρώσετε με την Ευρώπη σας Με αυτόν τον αχυρά εκεί μπροστά Κυρίες μου και κύριοι Αυτά τα οποία Μέχρι χτες φωνάζαμε εδώ πέρα για μνημόνια, αντιμνημόνια και δραχμές ή ευρώ, θα φαντάζουν, όπως γράψαμε και στο άρθρο, νημπιακές καταστάσεις μπροστά στα γεωπολιτικά, τα οποία θα συμβούν αυτό το εξάμεινο που διανύουμε με τον αχιράνθρωπο Σαμαρά στην ε, Προεδρία της Ευρώπης, διότι, όπως γνωρίζετε, καλύτερα από εμά εδώ πέρα βρήκαν, βάλαν το χαζό μπροστά να κάνει τη δουλειά τους. Για ποιο, γιατί τώρα Διότι αυτοί πρέπει να έχουν την εικόνα Για την οποία αναρωτιόμασταν χτες Του δημοκράτη Γιατί ακριβώς ζητάνε ψήφους Γιατί ακριβώς Όταν αποφασίζουν και διατάσουν και κάνουν τα πάντα Δεν υπάρχει άλλος λόγος Η δημοκρατία όπως αυτή την εφαρμόζουν Είναι μια μεγάλη μπίζνα Φαντάζομαι ότι μόνο γι' αυτό αν κάποιος άλλος φίλος έχει διαφορετική άποψη, 26814060 να μας πει τη γνώμη της. Ορίστε παρακαλώ. Λάθος απαιδείχθηκε ιστορικά right, Αυτό. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. πολύ. Ε, αυτό που, που σημειώνεις φίλε μου Ότι το πανηγύρι το γυρίσαν σε ευρωσκεπτικιστές Και ότι αν είσαι πια εναντίον αυτού του μορφώματος Που ονομάζεται Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Θα είσαι φασίστας, παλιάνθρωπος, κακούργος, εχθρός κτλ Το διαμορφώσαν ήδη Όσο για το κίνημα των ευρωσκεπτικιστών Το οποίο δρά αυτή τη στιγμή μέσα στο κοινοβούλιο Φυσικά και είναι κατασκεύασμα της ίδιας της Ευρώπης, διότι δεν μπορεί να το έχουν ε, μονόπατα το θέμα, πρέπει να έχουν και τον αντίλογο. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως πολύ σωστά παρατήρησες αγαπημένε μου τίλε ακροατή, να μην συμφωνείς με κάτι και να είσαι μέσα και υποτίθεται ότι το παλεύεις αυτό από μέσα. Η μεγάλη απόδειξη αυτού του πράγματος ήταν ο ιστορικός συμβιβασμός ο οποίος ξεκίνησε από την Ιταλία διαλύοντας ότι πραγματικό αριστερό υπήρχε στην Ευρώπη έτσι πέρασε και στην Ελλάδα και τα λιμάν και τα λοιπά και γέννησε Μπερλουσκόνη Μην ακούς τώρα ο, τα άλλα ο ιστορικός συμβιβασμός γέννησε τους Μπερλουσκόνιδες όπως γέννησε και στην Ελλάδα τους Παπαντρέιδες και άλλα διάφορα Μάλλον έγιναν δεκανίκη των Παπαντρέιδων Για να φτάσει η κατάσταση εδώ που έφτασε Δεν παλεύονται τα πράγματα Μέσα από το θηρίο Παλεύονται απόξω από το θηρίο Τα πράγματα Όλα τα άλλα είναι κατασκευάσματα, κατασκευάσματα Για να κοιμόμαστε ήσυχοι Εμείς οι ψυχοπονιάριδες Που βλέπουμε τη φωτογραφία Του μικρού Σύριου Ο οποίος θα μαρτύραγε Όλα τα κακά που του κάναν Όταν θα πήγαινε να συναντήσει το Θεό. Et dalla vez what is that I feel the magic in your caress I feel the magic when I touch your dress mm -hmm. silk and send leather and lace black pen with the email space I see the magic in your eyes Hol you the, I hear the magic in your size Hol <laughs> Ε, όλα, όλα. Τα πάντα, τα πάντα πιέγμα. Τα πάντα. Να σε καλά. Έλα. Πάσε καλά καλή σου μέρα, λοιπόν Δημιούργουν λοιπόν καταστάσεις Και μέσα και έξω Διότι πρέπει να έχουν πιασμένα τα γιοφύρια Ορίστε παρακαλώ Έλα Ευχαριστώ Διάθερι, ναι, ναι. Έγινε <ομή> ναι. Έγινε <σομή> Γεια σου ρε φίλε σου <σομή> Λοιπόν ε, αυτή είναι η κατάσταση Δεν πολεμιέται το θηρίο από μέσα Το θηρίο δεν πολεμιέται από μέσα Το θηρίο πολεμιέται απ' έξω Βέβαια, θα μου πει πόση μινα να παίξω όταν ε, τα γιοφύρια όλα τα έχουν πιασμένα. Τα πάντα, τα πάντα. Γι' αυτό δημιουργούν καταστάσεις Έτσι, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, τα παπαγαλόνια ορίονται από χθε. Χωριστήκαν σε δύο ε, στρατόπεδα. Για την uh, ομιλία του Νάιτζελ Φάραντς που βγήκε και είπε κατά μουτρα στο Σαμαρά, ότι το κόμμα σου δεν έπρεπε να λέγεται Νέα Δημοκρατία, έπρεπε να λέγεται Νον Διότι δεν έχει τα του ελληνικού λαού και τα λοιμπάν και τα λοιμπάν. Κυρίες μου και κύριοι, ο Φάραντ, δεν μίλησε πρώτη φορά. Σας είχαμε παρουσιάσει την ομιλία του Φάραντς όταν ξεκίναγε αυτή η κατάσταση, ο οποίος όρμησε στο, στο, στο Ευρωκοινοβούλιο και του είπε τότε εκείνη την εποχή ότι αυτή τη στιγμή σκοτώνεται ένα λαό, δημιουργείται μια απικία, διαλύεται την πατρίδα της δημοκρατίας και διάφορα άλλα. Αυτά τα είχε πει τότε ο Φάραντ. Τότε λοιπόν, αυτοί που σήμερα υποστηρίζουν την ομιλία του Φάραντζ για το δικό του συμφέρον Λοιπόν τον παρουσιάζουν Ως ε, βγήκε και τα είπε Και ποπό Και, και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα Και πασαλημανιώτηκα Ιδέα αντίθετη με το φάραντ, Αυτοί που τα παίρνουν από το Σαμαρά δηλαδή Και το, την παρέα του Τον είπαν φασίστα Τον είπαν ευροσκεπτικιστή Τον είπαν, τον είπαν, τον είπαν Κυρίες μου και κύριοι Ο Φάραντζ δεν είναι τίποτα άλλο από έναν ε, λόρδο, ο οποίος είναι εκεί που είναι για τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας. Εσύ τώρα μπορεί να πήρες τα χάκια σου που λένε εδώ στο χωριό μας, ανάλογα σε ποια κατηγορία ανίκης Στους υποστηριχτές ή όχι τους αμαρά, ε, μπορεί να έβρισες ή να πήρες τα χάκια σου από αυτά που είπε ο Φάραντς. Ο Φάραντς αυτά που είπε, δεν τα είπε για σένα ταλαιπωρέ μου, ούτε για μένα. Δεν τα είπε για σένα, Νικοκυρέ μου, δεν τα είπε για σένα, Σφραγμένε μου, που καθόμαστε αυτή τη στιγμή και ακούμε το Σαμαράκ και τον Φάραντ. Yeah. Τα είπε διότι εξυπηρετεί την αυτοκρατορία του. Yeah. Αυτά κάνουν αυ... οι Φάραντ οι οποίοι έχουν πατρίδα. Δεν έχει σημασία αν εσύ και εγώ διαφωνούμε ή συμφωνούμε με την πατρίδα του Φάραντ. Ο ίδιο ο Φάραντ και ο κάθε Φάραντ. Δεν κάνει τίποτα που να μην είναι για το συμφέρον της αυτοκρατορίας τους Αυτά κάνουν εξάλλου εμείς εδώ πέρα Είμαστε συνηθισμένοι να τσιμπάμε στους φάραντς ε, κάθε εποχής Αυτά κάνουν λοιπόν ε, αυτοί που έχουν πατρίδα Τα ίδια έκανε και ο αγαλματοποιημένος, μυθοποιημένος Λόρδος Μπάιρον από την εποχή που κυκλοφόραγε στο Μεσολόγγι ε, Κορδωμένος με τους 100 Σουλιώτες Μέχρι σήμερα που είναι Φάραντς ή οτιδήποτε άλλο Αυτά Ο Φάραντς τα έκανε και τα είπε Για ένα μόνο σκοπό Για το συμφέρον της δικής του αυτοκρατορίας Χωρίστε παρακαλώ Έλα φίλε μου Σωστός Ωραία ασφαρές ναι, ναι Σωστός, θα το μεταφέρω, πολύ ωραίο Ναι Ναι, ναι. Ωραίο, μ' άρεσε Μου άρεσε, Ωραίο να σε καλά Να σε καλά φίλο, Να σε καλά Πολύ ωραίο ο τη λεακράτης. Σημειώνει ότι εσείς οι πουλημένοι δημοσιογράφοι Μας καλείτε να πολεμήσουμε Ενώ εσείς κάθεστε Στα, στα παχιά σας Στις παχιές σας ζέστες Ξεκινήστε εσείς λέει Και εμείς θα ακολουθήσουμε Πολύ σωστή η τοποθέτηση του φίλου μας Όπως σωστότερη ήταν Ότι δεν θα πολεμήσω λέει για κανέναν Α πάει το παιδί του Σαμαράκι αυτοί που έχουν καταθέσει να πολεμήσουν. Ορίστε παρακαλώ. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, ε, έτερος φίλος ε, τηλεακροατής Σημειώνει ε, ότι οι, α, οι αποκαλούμενοι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα Είναι τόσο άχρηστοι Που πρώτη φορά γίνεται πόλεμος εντός ε, των πυλών Μέσα στη χώρα τους Και κάθονται με τα επιτελεία τους Και κάνουν ε, δημοσιογραφία από το ίντερνετ Και από τα γυαλιά των τηλεοράσεων ε, αλλά ας μη το μεταφέρουμε το θέμα στους δημοσιογράφους είναι γνωστή η κατάσταση ας μείνουμε λοιπόν στην ε, δική μας στη δική μας ε, κατάσταση των ολίγων αυτό το οποίο βιώνουν όπως έχουμε ξαναπεί ε, χιλιάδες, βιώνουμε χιλιάδες, και χιλιάδες βιώνουν και χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα πια γι' αυτό ακριβώς το λόγο Όσο, όσο σου προβάλλουν θέσεις σαμαρά και ταυτίζονται μαζί τους ή θέσεις φάραντς και ταυτίζονται μαζί τους κάτι άλλο κρύβεται από πίσω Τη θέση του φάραντς και την ομιλία του φάραντς την παρουσιάσαμε τότε που όλοι όλοι τον παρουσίαζαν το φάραντς ως ζουρλό, ε, γραφικό και σήμερα χωρίστηκαν σε δύο ε, Παρατάξεις. Η μία συνεχίζει να τον παρα... παρουσιάζει Ζουρλό. Ορίστε, Ακριβώ. Ακριβώ. Ακριβώ, ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. <οκή> ναι, αγαπητέ μου, αυτό λέμε ότι ο Φάραντς βλέπει που πάει η δουλειά της ολοκληρω, ολοκληρωμένης Ευρώπης και δεν είναι διατυχημένος να πουληθεί, να, να, να, να συντριβεί πως να το πω, να εξαφανιστεί η πατρίδα του, η αυτοκρατορία μπροστά στον ολοκληρωτισμό <Το> ναι μας λυπήθηκε μας ο Φάραντς έλα ρε παιδιά τώρα μην μην λέμε τώρα μην βαυκαλιζόμαστε άλλο μην ψάχνουμε σανίδα σωτηρίας εντός σε αντιμνημονιακούς, πως τους λένε, και διάφορα κόμματα και κομματίδια και εκτός ε, τύπους σαν το Φάραντς και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν. Yeah. Κανέναν Έλληνα εδώ, πατριώτη, να ενδιαφερθεί, να, να κάνει, yeah. έχεις δει πουθενά yeah. και να βρεις, είναι ενταγμένο σε, σε ένα κόμμα, σε μια ομάδα, σε μια ομαδούλα και μόνο αυτοί, όπω έχουμε, μα τα πει, έχουν το δίκαιο. Και οι άλλοι έχουν το άδικο Και μόνο αυτοί θα σε κυβερνήσουν Κυρία μου και κυρία μου Το γελίον της ιστορίας Εκτός από το ότι, από το ότι Δηλαδή δεν χρειάζονται άλλε αποδείξεις Τι αποδείξεις πια να σου κατεβάσει κάποιο Στον κήπεδο Το ότι καλέσαν τους αγρότες στη Θεσσαλία χθε να υπογράψουν χαρτιά Ότι καταργούν το οικογενειακό τους άσυλο Για να τους κάνει ντου η εφορία Τους έστειλε χαρτιά η εφορία Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή τι άλλο θέλει από την Ευρώπη. Αυτά είναι, είναι οι ενωμένοι σου Ευρώπη αυτά. Του στείλαν χαρτιά από την εφορία να υπογράψουν λέει ότι δεν έχουν ε, όσο το λένε οικογενειακό άσυλο για να κάνουν ντου οι εφοριακοί ό,τι ώρα θέλουν να του κάνουν το σπίτι φίλο και φτερό. Σε παρακαλώ πολύ. Πού τη βρίσκει εσύ την, κοινο, την κοινή λογική. Πού βρίσκει εσύ αυτή τη στιγμή τη δικαιο, την κοινωνική δικαιοσύνη μια Ευρώπη που στα λέει αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό κυρία μου και κυρία το Υπουργείο Οικονομικών θα πουλά μέσω ίντερνετ τα ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευθεί Μεγάλε, μι μιλάμε τώρα ότι αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται Θεοχάρης έτσι, είναι μαζί με την παρέα εκεί πέρα. Α, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να σου φανεί ακραίο ότι δεν κάνει ούτε για σαπούνι αλλά δεν κάνουν. Είναι συνεταίρος γίνεται συνεταιρό μαύραγωρητών και κουρακιών αυτή τη στιγμή και έχει... Σε επίσημη ιστοσελίδα θα δημοσιοποιεί τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που θα κατάσχει από όσους δεν μπορούσαν να, ξοφλ... να ξοφλήσουν τα χρέη τους στο δημόσιο, τα χαράτσια. Θα βάζει λοιπόν το σπίτι σου, ενώ είναι διαμέρισμα, τριάρι, ξερογωδιάρι, με μπαλκόνι, με τρεις χέστρες. Λοιπόν και θα ορμάει από το ίντερνετ το κοράκι, καταλαβαίνεις. Μεγάλε, και δίπλα εσύ θα συγκινήσει με τη φωτογραφία του τρίχνων που θα μαρτυρήσει, Αυτά δεν θα τα μαρτυρήσει το Θεό. Αυτά ο μικρός Σύριος που δεν θα τα μαρτυρήσει στο Θεό γιατί μην ξεχνάς ότι ο Θεοχάρης και η παρέα του, ο Στουρνάρας, ο Σαμαρά είναι σαν ένα άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι κάνουν μακριούς σταυρούς, οι οποίοι δεν λείπουν από επίσημους, πώς τους λένε, ορίστε παρακαλώ. Όπω το λες φίλε, δεν έχει, δεν έχει σταματημό εξεφτύλα μας Δεν έχει ξε... σταματημό εξεφτύλα μας και όρνησαν στην οικογένεια Σιούφα οι οποίοι ε, ήταν πρακτικά κοράκια τα παρακαλώ Θα σου πω, το τώρα ναι, πω. Δεν είναι μόνο, ναι, έχεις δίκιο φίλε μου ότι Βγάζει και πόνου στον εαυτό του ο Θεοχάρη και ό,τι θέλει κάνει ο Θεοχάρη με επίσημα χαρτιά, πια λεφτά. Το πόνου είναι λεφτά. Να πάρει περισσότερα λεφτά ο Θεοχάρη και η κολυτή του, κυρία μου και κυρία μου, εδώ πέρα δεν πρόκειται, δεν μιλάμε για κοινή λογική. Δεν μιλάμε για. πώ να το πει παραλογισμό. Δεν έχει λέξει να το χαρακτηρίσει πια. Όταν δεν μπορεί να πληρώσει γιατί δεν έχει το τονίζουμε πηγή εισοδήματο από πουθενά και βγαίνει ο Θεοχάρη να σου βγάλει το. Στο, σε μαυραγωρητική real estate κατάσταση και θα δελεάζει τους μαβραγορίτες να επιλέγουν σε ποιους πληστριασμούς θα θα συμμετέχουν, συμμετάσχουν και τα λιμπάν και τα λιβάν και όλα αυτά όλα αυτά αγαπημένα μου και αγαπημένη μου αγαπημένη μου που ακούς είναι η πρόοδος που σου φέρνει η ενομένη ΕΕ, Ευρώπη είναι το όραμα του σαμαρά για την ΕΕ. Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη Κατάλαβες Αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη Και ακόμη δεν είδαμε τίποτε Ο δημόσιος Υπανηλίσκος Θεοχάρης ω Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έτσι, Λαμβάνει ετήσια ανταμοιβή Τη λένε και μπόνους Ελληνικό ελληνιστή Με νόμο πια Έχει ήδη ψηφιστεί Ανάλογα με τις εισπράξεις χαρατσιών Οι οποίες θα γίνονται υπέρ του κράτου, θα παίρνει περισσότερα λεφτά ε, Περισσότερα λεφτά Ο Θεοχάρης Αμοιβή Μπόνους Πως το λέγαμε Κατάλαβες γιατί σκίζεται αυτή η μουτσουνίτσα Διότι αυτά τα λεφτά όλα Εκτός από αυτά που κλέβουν Κάπου θα τα κουμπάει ο Θεοχάρης Κάποιον τα βατζή θα έχει <ΣΣΣ> Δίνει μπόνους στον εαυτό του Και κάθε εσύ τώρα και μετράς και μετράς το πεντά ευρώ αν βγαίνει για να πάρεις γάλα για το παιδί σου. Ορίστε. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν έχεις δίκιο Ξέραμε ότι bonus, Έξτρα αμοιβή δηλαδή Παίρναν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μια εργασία Παραγωγική όχι δεν έχει σημασία Μια εργασία τέλος πάντων Ας πούμε πολίτης που Πούλαγες περισσότερα βρακιά Έπαιρνες μια έξτρα αμοιβή Εδώ τώρα Ο, bon, ο, ο νόμος Ο νόμος Είναι νόμο να, με, να παίρνεις μπόνους δηλαδή αύριο το πρωί ο Θεοχάρης θα σκεφτεί και κάτι άλλο για να πάρει μεγαλύτερες εισπράξεις ξέρω εγώ οτιδήποτε και θα το κάνει νόμο δηλαδή τι νόμος είναι αυτός Πιανού κράτους νόμος είναι αυτός ποιανού κράτους νόμος είναι αυτός ο οποίος, το, τον οποίο δημιουργεί τον κρίζο δίποδο τον εγκρίνουν οι άλλοι και ψηφίζεται Είναι νόμος αυτός Είναι νόμος αυτός Δηλαδή όσο περισσότερο σφάξεις Τόσο περισσότερα λεφτά θα πάρεις Παρακαλώ ναι. Είναι νόμος λοιπόν αυτός Και αυτός ο νόμος αυτό εδώ πέρα Επειδή βγαίνανε κάποιοι σωτηρούλιδες Έτσι θα τους λέμε τώρα Να μας πούνε ότι δεν ψηφίσανε το μνημόνιο το δεύτερο Είναι στο μεσοπρόθεσμο Είναι δηλαδή με αυτό που είπαν ναι σε όλα Κατάλαβες τώρα τι έχουμε πάθει Με τους άνοους που εμφανίζονται Σωτήρες σήμερα Δεν ψήφισα λέει αποχώρησα από το κόμμα Παρετήθηκα από βουλευτής Ενώ μέσα στο μεσοπρόθεσμο που είπε ναι σε όλα Τότε είναι όλα αυτά τα πράγματα αυτά είναι η Ευρώπη στην οποία σε σέρνουν ενσυνείδητα ανχειρά σαν το Σαμαρά και ασυνείδητα οι παλαμακιστές τους και οι κολογλίφτες τους, οι οποίοι έφτασαν να γίνουν μέχρι και βουλευτές και να στο παίζουν σήμερα σωτήρες και διάφορα, σε διάφορες άλλες καταστάσεις. Αυτός είναι νόμος τώρα. Προσέχεις μεγάλη. Απ' τη μία θα σου πετάνει το σπίτι στο Ιντερνέδιο ε, για να ορμάει το κοράκι και απ' την άλλη Όσο περισσότερα εισπράττει Ο Θεοχάρης Μέσω των θανάτων Των Ελλήνων Θα βάζει πιο, θα βάζει πιο πολλά Στον πεζαχτά του Με νόμο Το καταλαβαίνει με νόμο <Συλίδι> Καλημέρα <Συλίδι> <Συλίδι> Έτσι Να σε καλά Να σε καλά Καλύσουμε <σπάει> Η νόμη είναι για τους φτωχούς Και τους αδύναμους λέει ένας φίλος Είναι σαν τον ιστό της αράχνης Που πιάνει κουνουπάκια Και μυγούλες και άμα περάσει ανάμεσα κανένα Περνάει αύριο Έτσι είναι αδερφέ όπως το λες Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και την ίστατη στιγμή Δεν ξέρω αν αυτή είναι η ίστατη στιγμή Τι άλλο πρέπει να τους Να Να τους κάνουν για να νιώσουν την ίστατη στιγμή Τρέχουνε σαν τρελή Και παλαμακίζουνε Μη και χάσει πόντους ο σαμαρά Ο κουρέλα και η παρέα του Μην γνωρίστε Δεν πάμε καλά φίλοι, δεν πάμε καλά εδώ και πολύ καιρό Κίνητρο για τον νόμο και δεν δίνει σημασία κανένα. Σημασία δίνουνε σε αυτά που είπε ο Αλέξης Ντυμένος αρχηγός στην κοινοβουλευτική του ομάδα ε, Και κουνώντα το δάχτυλο στους βουλευτές ότι δεν θα είναι ανεκτικός Αλέξη δεν πήρε φωτιά ο κόλλος μας, τα παντζάκια μας Έχουμε καεί του καταλαβαίνει και εσύ και η παρέα σου το καταλαβαίνεις, ωραία, προχώρα, προχώρα Το καταλαβαίνετε εσείς που το παίζετε έτσι όπως το παίζετε τέλος πάντων Προοδευτικάντζες ή ό,τι άλλο το παίζετε ή απέναντι στο Σαμαρά και σε όλη αυτή την κατάσταση Καταλαβαίνετε ότι έχουν καεί τα πάντα Δα, δεν έχει πλησιάσει τη κλούτια σας, περιοχή, η φωτιά Εντάξει, περιμένετε. Τι να μαζέψουνε αδερφέ μου Τι να μαζέψουνε Βλέπεις ότι αυτό που αποκαλείται Έλληνας Δεν ξεχνάει απλώς Το θάβει μέσα στο μυαλό του Για ποια άλλη Ευρώπη να σου μιλήσει ο Αλέξης τώρα Και για ποια Ευρώπη των λαών Ποιον λαών, Ποιον λαών. Εντάξει μπορεί να ξεχασει το Κόσοβο Τη Σερβία όλα αυτά τα πράγματα Αλλά τι να κάνει βλέπει ότι υπάρχει ένα ρεύμα Και θα μου πει που να πήγαινε από το ρεύμα Ξέρω εγώ στο κρεμό στο κρεμό λοιπόν, διότι έτσι φτάνουμε σε σημείο, ο σάλας, ο σάλας, ο στραπεζίτης, ο στραπεζίτης, να μας μιλάει ο σάλας, προσέξτε, ο σάλας, να μας μιλάει και να δίνει συμβουλές για φορολόγηση ιδιωτών, Δεν μας μιλάει μας, δίνει συμβουλές στην κυβέρνηση. Γιατί θέλει λέει έσοδα 10 δι ευρώ μέσω οριστικής φορολογικής περαίωσης περιουσίας. Το καταλαβαίνεις. Ο Σάλας μεγάλε που αφού πήραν τι πήραν από αυτά τα δις τα, τα, τα δίστα οποία μοιράσαν που αφού παίζουν αυτά τα παγκόσμια παιχνίδια αχειράνθρωπος είναι ο σάλας, Τι είναι τέλος πάντων έρχεται λοιπόν και ορμηνεύει τους αχειρανθρώπους γιατί θέλει έσοδα δέκα δις ευρώ μέσω οριστικής φορολογικής περαίωσης περιουσίας. Βέβαια ως άλλας όπως και όλα αυτά τα αφιρματάκια του συστήματος το ότι είναι κλεισμένη η στρόφιγγα πηγής εισοδήματος για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες δεν το βλέπει ή μάλλον το βλέπει αλλά δεν τον ενδιαφέρει. Πετάξτε μας ρε στον δρόμο, 100-200-300 χιλιάδες, να δούμε τι θα κάνουμε τελικά. Θα σας το φάμε κάποια στιγμή το λαρίγκι ή όχι. Τι ακριβώς θα κάνουμε στο δρόμο. Θα κλαίμε ακόμη τη μοίρα μας παλαμακίζοντας τον κάθε άχρηστο που μας δείχνει ακόμα και σήμερα τα οράματά του για να μας διοικήσει τοπικά, εντόπια ή και στην κεντρική εξουσία. Ή και στην Ευρωβουλή τους, στο Ευρωκοινοβούλιο τους. Πετάχτε μας το δρόμο Σάλα. Παρακαλώ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο δηλαδή Έχεις απόλυτο δίκιο Και να τους φας το λαρίκι Μια φορά θα τους το φας Ενώ θα συνεχίσουν Έχουν πιασμένα τα πάντα Πολύ σωστή παρατήρηση Αδιέξοδο μεγάλε Παρακαλώ Κανένα Κανένας θα μας απαντήσει. Όπω σωστά τα λέει, τα κατάπια με όλα. Αμάσιτα. Έφτασε η τράπεζα πια, κάθε συναλλαγή σου να γίνεται μέσα από την τράπεζα. Χρωστά που εδώ, κάνει εκεί, πληρώνει. Ε, μέχρι και για το γάλα, θα πληρώνει από την τράπεζα και βέβαια δεν απαντάει κανένα στο ερώτημα ότι αν ξυπνήσει αύριο η Ενωμένη σου Ευρώπη με την Ένωση των Τραπεζών και πει αυτή την τράπεζα την κλείνωρ, δεν μου χρειάζεται, Μακή. τι θα γίνει. Μακή. Τίποτα δεν θα γίνει. Μακή. Θα γίνει αυτό που έγινε με του ταλέπωρου οι οποίοι ενώ πλήρωναν τα χαράτσια τη ΔΕΗ στι εταιρείε ε, κάποιων απαταιώνων ε, που είχαν κάνει εταιρείε ηλεκτρικού ρεύματο, κατέθεταν τα λεφτά στην Ελβετία. Τους πήραν και τα λεφτά και τώρα ο Θεοχάρης τους κυνηγάει να τους πάρει το σπίτι ενώ έχουν πληρώσει το χαράτσι. Αυτό θα γίνει. Έχει δει δίκιο ο φίλος που ο προηγούμενος φίλος τα πιάσαν όλα τα γιοφύρια, είναι τυλιωμένη η κατάσταση. Βαδίζουμε ολοκληρωτικά, ορίστε παρακαλώ. Σωστή παρατήρηση του φίλου Ακροατή Ξέρω μου λέει ότι το ταμείο Σε μια δουλειά το κρατάει αυτός που διοικεί την επιχείρηση Και όχι Άρα την επιχείρηση Αυτή τη στιγμή τη διοικεί Ουσιαστικά Τη διοικούν ουσιαστικά οι τράπεζε. Παιδιά Η κατάσταση Το ότι ο μπουμπούκος κόβει άλλα 1092 φάρμακα Και αυτά Είναι πια καταντήσαμε Καταντήσαμε να μας τα πετάνε με βολές καταριπάς και να στεκόμεθα. Στεκόμεθα εκεί, άβολοι, με ανοιχτό το στόμα, με γουρλωμένα τα μάτια. Και λέμε δε, πάλι, τα αυτοσυνιφάκηδε. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Και δυστυχώ δεν μπορούν να αντιδράσουν με μονομένα άνθρωποι. Δυστυχώ από ό,τι βλέπεις τα κόμματα σωτηρία, όπω και αν λέγονται, αυτά που έχουν πολλού ανθρώπου, ρε παιδί μου να τα παλαμακίζουν και να τα ακολουθούν παίζουν ακριβώς το πεγνίδι, α... το πεγνίδι αυτού του ολοκληρωτισμού σε όποια μεριά κι αν στέκονται ή καθαρά και φανερά με σαμαροβενιζελοκουρέλιδες ή από την άλλη δήθεν βάζοντας μπροστά τη λέξη αντί όπως με ό,τι βρακή κι αν έχουν τηθού ΣΥΡΙΖΑ, κουκουέ και βάλε... Τι έγινε το κουτσούμπα ρε παιδιά, τι έγινε το κουτσούμπα Εξαφανίστηκε εκείνο το κουτσούμπα Τέλος πάντων, ε, κυρία μου και κυρία μου Είχαμε και άλλα θέματα σήμερα Άιντε, Άιντε Τι άλλο να πεις Και τι άλλο να Μολογήσεις Και τι άλλο να αναλύσεις Χάρη και φαντάζομαι ο Σαμαράς του τον πήρε αγκαλιά ο νεπαλέζο. Ένας από τον Νεπάλ εκεί του είπε Μεγάλε τι μεγάλος αρχηγός είσαι και τα λιμπάν και τα Κυρία μου και κυριέ μου Αν το τελειώσουμε το θέμα Γιατί πέρασε και η ώρα Μένοντας σήμερα Με την πικρή γεύση Της ξεφτύλας Την οποία Μπορείστε παρακαλώ Πε μου γρήγορα για να κλείσω Έγινε Να είσαι καλά Να είσαι καλά Έλα Έγινε Χαιρετώ Καλημέρα Λοιπόν Να μην συμμετέχουμε τώρα Σε αυτά τα πανηγύρια. Αμίνουμε σήμερα Με την μικρή γεύση Αφενός με τη ξεφτύλας Την οποία ε, Παρουσίασε Επίσημα Ο Ο προεδρεύων Της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρωθυπουργεύων της Ελλάδας και ας τελειώσουμε με ένα τραγουδάκι από αυτά τα οποία δεν ακούγονται από τα ραδιόφωνα για να επανέλθουμε να κλείσουμε που βουλιάζανε τα σπίτια στο χιόνι καρδούλα μου στο κάτω του χωριού καρδούλα μου σκοτώσαν τον Αντώνη Αντώνη μου Ό, το σαν ετών, Τι μπαρκαρέ κρυφά από τη μεθόνι καρδούλα μου. Τον άλλον τον συλλάβανε καρδούλα μου. Γιατί ήταν γιοςταντώνι αντώνι μου γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκλήρισανε Κυρίες μου και κύριοι, αυτά ήταν για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα ο Θανάσης. Θα ακολουθήσει η επανάληψη της εκπομπής με συνέντευξη. Και αύριο με το καλό. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ε... υπομονή σας. Αλλά πάνω απ' όλα για τις πραγματικά πολύ ουσιαστικές παρατηρήσεις. Τις οποίες κάνετε καθημερινά. Σα αυτή είναι εδώ την εκπομπή. θα να είσαστε όλοι καλά, μα πολύ καλά πάντα. Γεια και χαρά σα. Υπότιτλοι